Από τα βιβλία μου το έχω φέρει. Να έρθει στο τέλο να το πάρει, Ήδη, αγαπητοί μου αδελφή. και η δεύτερη Αγία Εβδομάδα των Ιστιών και ευδόκησε ο Κύριος μέσα σε αυτή την περασμένη εβδομάδα να συμβεί αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε όλοι με την εκταφή του γέροντος αυτού εκεί επάνω στη Λαμία για τον οποίον γέροντα οι μαρτυρίες βέβαια είναι πάρα πολύ καλές αλλά για μας προέχει η μαρτυρία του Θεού και η μαρτυρία του Θεού είναι σαφής, σαφέστατη ότι ο Κύριος δεν έπαψε να υπάρχει, δεν έπαψε να ενεργεί, δεν έπαψε να δείχνει την παρουσία Του, δεν έπαψε να παρηγορεί τις ψυχές των χριστιανών, αλλά και δεν έπαψε να ξυπνάει τους απίστους και τους αθέους, να καταλάβουν ότι όχι ότι δεν υπάρχει Θεός αλλά ότι οι ίδιοι κλείνουν τα μάτια τους γιατί δεν θέλουν να δουν τον Θεό. Ο Θεός υπάρχει, ενεργεί και βεβαίως οι ενέργειες του Θεού είναι καθημερινές γιατί θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά όμως κάποιες από αυτές τις ενέργειες είναι ιδιαίτερα έντονες, ιδιαίτερα εμφανής, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, για τις οποίες ο άνθρωπος καλείται να σηκώσει τα χέρια του, όπως είπε ο ιατροδικαστής αυτός, να σηκώσει τα χέρια του στον Θεό και να πει «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε». Αυτά τα θαύματα δεν είναι εκείνα τα θαύματα τα οποία έρχονται μόνο για να ζεστάνουν την πίστη μας, αλλά είναι κυρίω εκείνα τα θαύματα μέσα από τα οποία ο Κύριος, σε αυτή την αλλοπρόσαχη εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή στην οποία σε η αμαρτία, έρχεται ο Κύριος να μας δείξει ότι βρίσκεται ακόμα και σε αυτή την εποχή εδώ ανάμεσά μας και έχει τη διάθεση ο Κύριος να μας κατευθύνει εάν και εμείς το θέλουμε. Η χάρις του Θεού έλαμψε για μια ακόμα φορά και εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι Παρηγορία είναι αυτό το θαύμα, παρηγορία και ενίσχυσης και δεν είναι τυχαίος και ο χρόνος μέσα στον οποίο έγινε, ο χρόνος της Αγίας Τεσσαρακοστής, ήρθε ο Κύριος να μας ταρακουνήσει λίγο μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή, και να μα δείξει ότι εγώ είμαι εδώ, εσεί είστε εδώ. Εγώ είμαι εδώ, εσεί είστε εδώ. Εγώ είμαι εδώ, εσεί είστε εδώ. Αυτό είναι το ερώτημα του κυρίου. Και μακάρι στην ερώτηση αυτή να μπορούμε να και εμείς να απαντήσουμε ότι ναι Κύριε, εδώ είμαστε αγωνιζόμενοι. Είμαστε αγωνιζόμενοι. Αν είμαστε καλός, μήπως δεν είμαστε όμως. Ο Κύριος είναι εδώ, εσείς είστε εδώ, εμείς είμαστε εδώ. Μακάρι να μπορούμε να το απαντήσουμε ότι οι δουπάριμοι, εδώ είμαι παρόν, Εδώ Κύριε στην πρόσκλησή Σου είμαι εδώ». Έτσι είπε ο Ισαΐας ο Προφήτης όταν ερώτησε ο Κύριος «Τι να αποστείλω» λέει «Ειδού εγώ πάρη μη, εγώ είμαι εδώ, στείλε εμένα» του λέει Κύριε. Έτσι τα θαύματα έρχονται ω ερώτηση του Κυρίου «Είσαι εδώ». Είσαι ξυπνητό, Είσαι γρήγορος Είσαι στον αγώνα σου Είσαι στα όπλα σου Είσαι Στο πόστο το οποίο σου έχει αναθέσει η Αγία Εκκλησία Διότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός Είναι ο αγωνιστής Του οποίου ο αγώνας ουδέποτε πάβει Και ουδέποτε σταματάει Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδερφοί Των Θεών Δια την παρουσία Του και όπως είπα και αλλού και σε άλλα κηρύγματα εγώ δεν βιάζομαι να ανακηρύξω Αγίους εκείνο εμένα που με ενδιαφέρει είναι ότι ο Κύριος μίλησε και η ομιλία Του είναι έντονη μακάρι και ο Γέροντας να είναι και αυτός Άγιος και μακάρι και εμείς να αγιαστούμε διότι δεν είναι Άγιος μόνο κάποιος ο οποίος δεν λιώνει, αλλά Άγιος είναι και κάποιος που ενδεχομένω θα επιτρέψει ο Κύριος να λιώσει. <κυρίζει> δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι Άγιος. Άλλωστε μην ξεχνάτε, ο Άγιος Νεκτάριος όταν τον πρωτοεξέθαψαν ήταν Άγιος. Όταν τον ξαναέβαλαν στον τάφο και τον ξαναέβγαλαν μετά από αρκετά χρόνια είχε λιώσει. Δεν σημαίνει όμως ότι έποψε να είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Απλώς ο Κύριος μας έδωσε το δείγμα της αγάπης Του και από εκεί και πέρα όποιος ξύπνησε, εξύπνησε. Η καπάνα βαρύ, όποιος θέλει την ακούει. Άμα δεν να την ακούσεις, κράτα τα αυτιά σου βολωμένα και κοιμήσου τον ύπνο του θανάτου μέχρι να έρθει ο πραγματικό θάνατος να σε ξυπνήσει στην κόλαση. Αυτό δεν μπορώ να στο αλλάξω εγώ. Και τώρα να έρθουμε στη συνέχεια γιατί πρέπει να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Σήμερα θα πληρώσω τα σπασμένα των άλλων κηρυγμάτων μου που σα έτρωγα το χρόνο. Σήμερα πρέπει να πάω και κάπου αλλού και επομένως τα πέντε λεπτά 10 θα μου τα φάτε σήμερα. Δεν πειράζει Μιλήσαμε την προηγούμενη ομιλία μας στους δύο πρώτους τοίχου του 10ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος και μιλήσαμε για ζυγαριέ, τι θυμάστε τις ζυγαριέ, Θυμάστε τη ζυγαριά του Μπακάλι και του Μανάβι, τη ζυγαριά του Φούρναρι, οι σπονειρές ζυγαριές, έτσι τις ονομάζει εδώ, ζυγοί δόλοι. Μα τι, οι ζυγαριές τι είναι, τι είναι οι ζυγαριές, θα πάνε στην κόλαση οι ζυγαριές, οι ζυγαριές δεν πάνε στην κόλαση, αυτοί που πειράζουν τις ζυγαριές θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί οι οποίοι, με άλλα λόγια, ξεγελούν στο εμπόριο, κοροϊδεύουν προκειμένου να καρποθούν ένα, δύο, τρία ευρώ παραπάνω. Κάτι έγινε. Και σου πλασάρουν το σάπιο για καλό και σου χρεώνουν παραπάνω από το κανονικό και σου δίνουν το φτινιάρικο για ακριβό και σου δίνουν το φθαρμένο για καινούριο αυτό είναι κακό βδέλιγμα λέει βδέλιγμα ζυγίδόλοι βδέλιγμα ενώπιον Κυρίου όχι προς κακό συγχαμένη κίνηση και αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά είναι ενώπιον του Κυρίου μας δε είναι συχαμένος ο Κύριος τον βλέπει και επιτρέψτε μου τη φράση αναγουλιάζει κάνει εμετό Διό γιατί διότι θέλει τον Χριστιανό να είναι όχι απλώς τίμιος και δίκαιος αλλά θέλει ο Κύριος τον Χριστιανό να βάζει και παραπάνω από την τσέπη του Αντί να κλέψεις τα δύο-τρία ευρώ σε καλεί ο Θεός να τα δώσει από την τσέπη σου να τα χρεωθεί εσύ αλλά κάτι τέτοιο ούτε να το ακούσεις δεν θες. να τα πάρεις ναι να τα δώσεις όχι και θυμηθείτε αγαπητοί μου αδερφοί ότι όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρήσαμε δευτερεύοντα και δεν τους δώσαμε σημασία και δεν τα εξομολογηθήκαμε και θεωρήσαμε ότι είναι αυτονόητο έτσι μου είπε κάποτε κάποιος ε παππούλι έμπορος είμαι δεν θα κάνω και την να μου τι θα κάνουμε τώρα αν αυτό εσύ το θεωρείς αυτονόητο ο Κύριος κάθε άλλο παρά αυτονόητο το θεωρεί και να ξέρεις ότι ο Κύριος έχει να σου ζητήσει λόγο για αυτό το αμάρτημα. Και μάλιστα στον Ισαΐα τον προφήτη έχει μια άλλη χαρακτηριστικότερη φράση. «Ούε», λέει «αλίμονο» σε εκείνους οι οποίοι εξαπατούν με ψεύτικες και τον κόσμο. Λεπτομέρειες δηλαδή λεπτομέρειες που νόμιζες ότι μέχρι τώρα ο Θεός δεν τους δίνει σημασία αλλά να που ο Θεός τους δίνει σημασία και θα κριθούμε με βάση αυτές τις λεπτομέρειες και παρακάτω μας είπε ότι όπου υπάρχει εγωισμός έρχεται και ο εξευτελισμός Αντίθετα όπου υπάρχει σοφία, όπου υπάρχει ταπείνωσης, εκεί έρχεται η σοφία του Θεού. Δεν ξέρω αν σας τα είπα εσά τα παραδείγματα, αλλά θα σας τα πω ατροθυγώς και επιγραμματικά. Για ιδέες τον τον Φαρισαίο, τον εγωισμό του Φαρισαίου βλέπετε μέχρι σήμερα ακούμε την προσευχή του εκεί την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και μέσα του ο καθένας τον ηρωνεύεται μέσα του ο καθένας τον περιγελά τον Φαρισαίο και λέει μέσα του μα επιτέλους προσευχή είναι αυτή πως μίλησες έτσι ευλογημένα στο Θεό τι λόγια ήταν αυτά που είπες ενώ βλέπεις αντίθετα τον τελόνι που ταπεινώνεται και τι κάνει, αυτό που λέει εδώ. Θεολογεί. Θεολογεί ο τελόνις. Ακούστε πως το λέει εδώ. Στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία. Και τι είναι ο ταπεινός ο τελόνις. Ένας παλιάνθρωπος είναι. Ένας αμαρτωλός είναι, ένας κλέφτης είναι, ένα είναι. Ένας απατεώνας είναι ο οποίος εκείνη την ώρα ταπεινώνεται απλά. Τι είναι ο ταπεινός ο επί του Σταυρού, τι είναι. Για πάρτονε να τον ειδείς από κάθε άποψη. Κλέφτης είναι απατεώνας, είναι πόρνος, είναι ανήθικος, είναι βρωμιάρης, είναι εγκληματίας, είναι... Όλα τα έχει. Και τι, και τι κάνει. Θεολογεί από το Σταυρό. Θεολογή. Το ακούμε τώρα, το λέει το, το λέει εκεί στην ενάτη ώρα. Κάνετε τις ώρες, κάνετε, κάνετε τις ώρες. Πάτε στην εκκλησία, κάθε μέρα έχει τις ώρες στην εκκλησία. <coughs> Είδε τι <στη> λέει. «Εν μέσω δύο λιστών, ζυγός δικαιοσύνης ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εισάδειν το βάρη της βλασμίας, του δέκου φυζωμένου πτεσμάτων προ γνώση θεολογίας». τι <και> θεολογίας γίνεται θεολόγος ο ληστής που είναι στα δεξιά του κυρίου η ταπείνωσή του λέει τον ανακουφίζει από τα αμαρτηματά του και τον κάνει θεολόγο γιατί ταπεινώθηκε και όποιος ταπεινώνεται κύριος πληρεί το στόμα του γεμίζει το στόμα του με σοφία Θεού και μετά από αυτά επειδή βλέπω το ρολόι και πάει πιλάλα και δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα ας προχωρήσουμε Δηλαδή, έτσι είναι. Να προχωρήσουμε λοιπόν στους επόμενους τρεις στίχους. <κυρίζει> Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απόλυα Ού κοφελήσει υπάρχοντα ενημέρωση, δικαιοσύνη δε ρίσεται εκθανά. Δικαιοσύνη αμόμος ορθοτομεί οδού, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Για να δούμε. Τι λόγια άγια και ευλογημένα είναι αυτά τα οποία μας κρύβουν μας λέγουν αυτοί οι τρεις στοίχοι αλλά και τι νοήματα άγια και ευλογημένα κρύβονται πίσω από αυτά τα λόγια Αποθανών δίκαιος λέγει έλειπε μετά μέλλον Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια όταν λέει πεθαίνει ένας άγιος άνθρωπος τι αφήνει πίσω του κάτι αφήνει ο καθένας που πεθαίνει κάτι παίρνει και κάτι αφήνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει κάτι παίρνει και κάτι αφήνει όταν λοιπόν κάποιο πεθαίνει πρώτον παίρνει μαζί του τα έργα του γιατί αυτά θα παρουσιάσει ενώπιον τον Κύριο και όταν θα φύγεις και εσύ όταν θα φύγω και εγώ οι υλικά πράγματα δεν έχουμε να πάρουμε μαζί μας και εκείνα τα ρούχα που θα μας φορούν και εκείνα στον τάφο θα μείνουν. Διότι ενώπιον του Θεού οι ψυχές μας θα παρουσιαστούν. Τα ρούχα ίσα ίσα για τη σεμνότητα τα φοράει ο πεθαμένος. ίσα ίσα για να μην φαίνεται η γύμνια του. Ιδάλος μαζί του στον ουρανό τίποτα δεν θα πάρει. Εκείνα όμως τα οποία θα πάρει αυτός που πεθαίνει είναι οι πράξεις του. Οι αγαθές του πράξει ή οι κακές του. Και ξέρετε αυτές οι πράξεις από την ώρα που φύγει πλέον η ψυχή, αυτές οι πράξεις συνακολουθούν με την ψυχή. και η ψυχή όταν φεύγει να το πούμε και αυτό να ξέρετε τι γίνεται δεν πάει κατευθείαν σε δευτερόλεπτα φράκ έφτασε στον Κύριο όχι θα περάσουν ώρες για να φτάσεις στο χρόνο του Θεού και αυτές οι ώρες θα είναι οδυνηρές ώρες Διότι τότε θα ειδείς για πρώτη φορά τους αγγέλους, αλλά θα ειδείς και τους δέμονες για πρώτη φορά. Έχεις ποτέ σου άγγελο. Με τα φτερά του δεν τον δει. έχει δει. Έχεις σου διάολο με την ουρά και με τα, με τα νύχια και με τα δόντια και με τα κέρατα. δεν τον έχεις ποτέ σου. Ε, τότε θα τον ειδείς και εσύ και εγώ. Την ώρα εκείνη τη φρικτή τη φοβερά που θα φύγει η ψυχή του Θεού από τον άνθρωπο, εκείνη την ώρα που κάθεστε γύρω στο πεθαμένο κι άλλος γελάει κι άλλος καπνίζει κι άλλος κοροϊδεύει κι άλλος βγαίνει όξο κι άλλος κάνει κι άλλος ράνει κι άλλος λέει το μαχρύ του και άλλος λέει το κοντό του. Αν είχε φωνή εκείνη την ώρα να ακούσεις, να σου φωνάξει ο πεθαμένο να σου έλεγε «Λέει βόηθα, βόηθα, κάνε προσευχή». Βόηθα! Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ουσιαστικά ξέρετε πώς τους πάμε τους πεθαμένους. Σαν το σκυλί στα μπέλη, έτσι τους πάμε. <Και> Τέτοιες νομίζεις ότι είναι οι κηδείες. Έτσι γίνονται οι κηδείες. Ξέρεις τι ορίζουν οι ιεροί πατέρες όταν πεθαίνει κάποιος να επιβάλλεις ησυχία και εσύ ο υπεύθυνος εσύ που θα είσαι εκεί πέρα που είσαι ο στενός, ο συγγενής ο άντρας η γυναίκα του μακαρίτη ο πατέρας ο γιος ξέρω ,τι είσαι αμέσως να σιωπάσουν όλοι και να αρχίσει να διαβάζει κάποιος το ψαλτήριον προσευχή και ξέρετε τι κάνουν στα μοναστήρια, πέρα που διαβάζουν το ψαλτήρι και αν είναι παπάς διαβάζουν και το Ευαγγέλιο όλο. ξέρει τι διαβάζετε, τι κάνετε, κομποσκοίνι. Κομποσκοίνι. Εκείνη την ώρα αυτό θέλει ο πιθαμέλος, αυτό θέλει. <ΣΣΣ> το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σε τον δούλον σου. Γιατί εκείνη την ώρα η ψυχή οδυνάται, υποφέρει. Εκείνη τη στιγμή βλέπει δαιμόνια, εκείνη τη στιγμή βλέπει αγγέλους. <κοί> και όσο κι αν είναι ευχάριστο και παρήγορο να βλέπεις άγγελο, όμως δεν πάβεις να τον βλέπεις για πρώτη φορά και να έχεις ένα φόβο μέσα σου. Ένα σοκ να αντιμετωπίζεις. <κοί> και εκείνη την ώρα η ψυχή, η ψυχή θέλει συμπαράσταση, η ψυχή θέλει προσευχή. Λέει, κάποτε στο βίο ενό Αγίου, μάλλον σε, σε, σε κάποιον, ναι, ναι, στο βίο ενό Αγίου κάποιο επέθανε. Και έβλεπε αυτό ο Άγιο, λέει, έβλεπε τον κύριο από πάνω που έβλεπε, έβλεπε το σκηνικό που γινόταν στο σπίτι του πεθαμένου Και ενώ λέει, περνούσε η ψυχή εκείνη την ώρα από τα τελώνια και αγωνιούσε και πολέμαγε και πάλευε και λοιπά και με τη χάρη του Θεού κάπως τα κατάφερνε με τη βοήθεια του Θεού και ξεπερνούσε τα τελώνια άκουσε ο Κύριος λέει του συγγενής κάτω οποίοι κάποιος βλαστήμησε το όνομα του Θεού τα πόκου με γιατί Θεέ μου τι νομίζετε γιατί Θεέ μου τι είναι καλή κουβέντα είναι αυτό και μόλις λέει βλαστήμισε οργίστηκε ο Κύριος οργίστηκε οργίστηκε και επειδή ο άνθρωπος που είχε πεθάνει τα έργα του ήταν λίγα έτσι, λίγα αλλιώς και ήταν πάνω στην κρίση του Θεού. Το που θα καταταγείται ηλικός, ο Κύριος λέει, τον έριξε στην κόλαση. Έτσι είδε ο Άγιος εκείνος. Γι' αυτό προσεύχεστε εκείνε τις ώρες. Δεν είναι ούτε ώρες ουρλιαχτών, ούτε ώρες, ούτε ώρες κατά τις οποίες θα δείξουμε εκείνη την ώρα τις τριμπλιές μας και τις φωνέ μας, εκείνη την ώρα να προσευχηθείς. Ναι, υπάρχει οδύνη, υπάρχει πόνος, καμία αμφιβολία, υπάρχει, υπάρχει το κενού που μας αφήνει ο αδερφός ο οποίο έφυγε από τη ζωή αυτή, αλλά εκείνη την ώρα να προέχει μέσα μας το ότι ο άνθρωπος εκείνος θέλει βοήθεια. Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμελον. Τι σημαίνει αυτό. Πέθανε ο Άγιος λέει και άφησε πίσω του τι. Προβληματισμό. Αυτό σημαίνει μετάμελον. Πεθαίνει ο Άγιος και όταν φεύγει ο κόσμος αρχίζει να στεναχωριέται και να προβληματίζεται. Και γιατί προβληματίζεται αδελφοί μου. Είδατε όλοι μας το λέμε και εμείς το λέμε και εγώ που ευτύχησα να έχω δίπλα μου και να μεγαλώνω κοντά σε Αγίους ανθρώπους και όσοι γενικώς εγνώρισαν και μεγάλωσαν κοντά σε Αγίους ανθρώπους το λένε αυτό συνεχώς. Αχ Κύριε στερείς τον κόσμο σου από τους Αγίους. Αφήνει πίσω του όχι απλώς ένα κενό αλλά αφήνει και προβληματισμό. Πέθανε ο γέρον ο Πορφύριος, ο, ο, ο η παρηγορία αυτή του οροπού, Έμπαιναν οι άνθρωποι στα λεωφορεία και πήγαιναν εκεί έστω να τον είδουν να παρηγορηθούν, να σκύψουν, να του φιλήσουν το χέρι. Επέθανε ο γέρον ο Παΐσιος, έλειπε ο Άγιος της ορωτής και του Αγίου όρους. Αυτός ο, Άγι, ο Άγιος ο οποίος επήγαινες, και είχε να σου πει λόγια παρηγορίας και παρηγορούσε τις, από τη θλίψη της ψυχές των ανθρώπων επέθανε ο γέρον Ιάκωβος έτρεχαν εκεί κατά οι άνθρωποι να τον ειδούν και να πάρουν την ευλογία του πέθανε ο δαμασκηνός ο γέροντας εδώ του Μακρινού πέθανε ο ευσέβιος επάνω του, του Βερίνου ο, έλειπε μετά με. στερεί πέθανε ο Κύριο για μας στερεί ο Κύριος στερεί στερεί τους Αγίους τους στερεί γιατί άραγε είμαστε αμαρτωλοί γι' αυτό δεν είμαστε άξιοι να τους έχουμε στα χέρια μας έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες όταν πεθαίνει ένα Άγιος ανησυχήστε κάτι γίνεται για εκείνον μεν, ο Κύριος λέγει του κόβει χρόνια, γιατί, γιατί βιάζεται να τον πάρει κοντά του ο Κύριος, να τον έχει δίπλα του. Για μας όμως η στέρηση σε αυτή του Αγίου είναι πόνος διπλός βόνος με ένα διότι τον γνωρίσαμε και τον είχαμε παρηγορία μας, αλλά και δεύτερος βόνος διότι υπάρχει ο προβληματισμός. Γιατί κύριε, γιατί γιατί κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι με μας δηλαδή δεν πάει καλά. Έλειπε μετά μελον. Σημαίνει ότι αφήνει πίσω του θλίψη και οδύνη και προβληματισμό ο θάνατος του Αγίου. Είδατε πώς κλάψανε στο θάνατο του γέροντα του Παΐσιου, στο θάνατο του γέροντα του Πορφύριου, στο θάνατο του γέροντα του τάδε, στο θάνατο, στο θάνατο. Όλοι αυτοί έκλαψαν γιατί ακριβώς Τον είχα γνωρίσει. Ήξεραν την αξία Του. Ήξεραν την αξία Του, ήξεραν το μέγεθός Του τους αξίωσε όταν σα είπα τέτοιε μορφές εμείς που ευτυχήσαμε να τους δούμε τέτοιες μορφές Άγιες ήταν η παρηγορία της εποχής μας η παρηγορία της εποχής στη συνέχεια τι λέει όμως πρόχειρος δεν γίνεται και επίχαρτος ασεβών απόλυα ενώ δηλαδή όταν πεθαίνει ο Άγιος ο κόσμος οδυνάται και υποφέρει και προβληματίζεται γιατί φεύγει από μέσα του ένας μαργαρίτης ένα χρυσό κοιμήλιο το οποίο είχαμε, είχαν αναμεσά τους οι άνθρωποι όταν πεθαίνει ένας βρωμιάρης ένας αμαρτωλός ε, τι λέει εδώ Α, πρόχειρος και επίχαρτος Ασεγόρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό, με ανακούφιση, λέει, βλέπει ο κόσμος το θάνατο ενός βρωμιάρι. Μπορεί προ στιγμήν εκεί, ε, δύο-τρει-πέντε δικοί του, α πούμε, να μισοκλάψουνε, να μισοσκεναχωρηθούν τα παιδιά του, η γυναίκα του, ξέρω εγώ, αλλά ο κόσμος θα κάνει το σταυρό του και με τα δυο του χέρια και θα πει Θεέ μου σε ευχαριστούμε που μας απάλλαξες από το, το, το, το, το κάθαρμα το οποίο είχαμε ανάμεσά μας. <κυρίζει> Βλέπεις διαφορά. Βλέπεις διαφορά. Βλέπεις διαφορά Αγίου και Αμαρτωλού. Τον Άγιο τον απολαμβάνεις και σε αυτή παρακαλάς να σκύψεις να του φυλείς το χέρι θεωρείς μεγάλη σου ευλογία ότι τον είδε έστω από μακριά τον είδε. ενώ τον αμαρτωλό εύχεσε να τον κόψει ο Θεός να φύγει και τώρα στο ζουμί στο ζουμί τώρα ποιο είναι το ζουμί Πού κοφελήσει υπάρχοντα εν ημέρα θυμού. Είναι, ποια είναι η ημέρα του θυμού. Είναι η μέρα του θανάτου. Που έρχεται ο Κύριος να σε πάρει. Είναι η ημέρα που αποχωρίζεσαι από τα εγκόσμια και φεύγεις δια τα υπερκόσμια. Είναι η μέρα εκείνη κατά την οποία εθεώρησε ο Κύριος ότι έληξε ο κύκλος σου επί της γης. <κυρίζω> πλέον. Και τώρα φεύγεις δια να απολογηθείς. Ουκοφελήσει υπάρχοντα. Το είπαμε πρόγραμμα. Πέθανες. Τί να πλούσιος. Δεν σε ωφελούν τα πλούτη. Άρα της εστίν βασιλεύς ή στρατιώτης πλούσιος ή παίγης δίκαιος ή αμαρτωλός κόκαλα βλέπεις μες στο τάφ Ποιος είναι ξέρω εγώ Τι ήταν αυτός για φαντάσεις τώρα να σε πάνε σε ένα νεκροταφείο τους κάψανε κάτω και το βρήκανε πριν από 2.000, από 3.000 χρόνια και βλέπεις κόκαλα. Εκεί μέσα είναι και βασιλιάδες, εκεί μέσα είναι και πλούσιοι, εκεί μέσα είναι και φιλοεπτωχοί, εκεί είναι και μεγιστάνες, εκεί, είναι, εκεί είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι. Εσύ τι βλέπεις. Βλέπεις καμιά ετικέτα σε κανέναν επάνω, στο κεφάλι του εκεί, βλέπεις ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς, ήταν ο, ο δυνάστη ήταν ο ευγενής, ήταν ο τάδε ή ήταν ο φτωχός. Oh. Διότι τα υπάρχοντα δεν ωφελούν. Ουκοφελήσει υπάρχοντα εν Έχεις πολλά λεφτά Τι να σου πω Διάπα που Για Γιατί την ώρα του θανάτου Δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν Μπορεί να σε βοηθήσουν να βρεις γιατρούς Πολύ ωραία Μπορεί να σε βοηθήσουν να βάλεις φάρμακα Πολύ ωραία να πω και κάτι άλλο. Τα πολλά λεφτά μπορεί να σε βοηθήσουν να ζήσεις και μια και δύο και τρεις μέρες παραπάνω. Και τι έγινε. Θα φύγεις. Γιατί λοιπόν ματαιοπονείς να μαζεύει λεφτά. Γιατί λοιπόν αγαπητέ μου και αγαπητοί μου αδερφοί η μανία σου είναι μόνο στο να συνάγει πλούτον γιατί αγαπητέ μου αδερφοί, αδερφέ μου και αδερφοί μου το μόνο μας ενδιαφέρον εδώ στη γη είναι το πώς θα φτιάξουμε περιουσίες σε τι θα σε ωφελήσει, σε τι θα σε βοηθήσει αντί να κοιτάξεις το πλούτο της ψυχής σου αντί να κοιτάξεις εκείνα που πραγματικά θα πάρεις μαζί σου εκείνα που πραγματικά θα πάρεις μαζί σου και εκείνο που θα πάρεις μαζί σου είναι τα έργα σου είπαμε τα έργα σου αυτά τα οποία θα μαρτυρήσουν ενώπιον του Θεού για την καλοσύνη σου ή για την παλιανθρωπιά σου δεν χρειάζεται να του πει του κυρίου τίποτα γι' αυτό σα το είπα κιόλα. Σα το έχω ξαναπεί όταν θα φεύγει η ψυχή. Σα θυμηθείτε αυτή την κουβέντα που σα βλέπω. Μην πείτε τίποτα. Θα ακούτε τι κατακραυγέ των δαιμόνων. Μην του απαντάτε. Θα ακούσετε του επένου των δαιμόνων. Άλλοι δαίμονες θα σα επωνέουν για να σα ρίξουν στον εγωισμό. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Μην τους απαντάτε. Μην πιάσετε κουβέντα μαζί του. Ο διάολο κουβέντα θέλει. Μην πιάνε κουβέντα εκείνο το οποίο θα είναι μέσα στο μυαλό σου η διαρκής ανησυχία είναι ότι μαζί μου έχω τα έργα μου δεν χρειάζεται να πω τίποτα ο Κύριος τα έργα μου θα είδει. και εκείνο το οποίο θα του λες θα του πεις του Κυρίου τον Κύριε και αν υπάρχουν κάποια καλά έργα δικά σου είναι, σε ευχαριστώ εσύ τα έκανες για μένα Εκείνα τα έργα θα ιδίει ο Κύριος και εκείνα τα έργα θα αξιολογήσει ο Κύριος. Ούκ οφελίσι υπάρχοντα εν μου. Δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου εκείνη την ημέρα λέει της κρίσεως την ημέρα που θα φεύγει η ψυχή σου εκείνο που θα σε γλιτώσει ποιο είναι η δικαιοσύνη τα καλά σου τα έργα οι καλές σου οι πράξει, η καλή σου η διαγωγή ε τότε θα τα χρειαστείς όλα αυτά σήμερα μπορεί να τα κοροϊδεύει, σήμερα μπορεί να τα εμπέζεις σήμερα μπορεί να τα περιγελάς Σήμερα μπορεί να βλέπεις τον Χριστιανούλη, εκείνο τον καλό τον Χριστιανούλη, ο οποίος αγωνίζεται και παλεύει, και να κάνει εσύ το ξυ... ξυπνάκια και να λε τι κάνει τον τόσο βλαμένο, ο βλαμένο, ο, ο, ο μουρλό. Τι κάνει, τι βλακίε είναι αυτά. Αλλά θα ειδήσει μεθαύριο ότι αυτά που εσύ έλεγε βλακίε και ηλιθιότητε, θα δεις ότι αυτά ήταν εκείνα που έσωσαν αυτό τον κατά Χριστό βλαμένο. Γιατί υπάρχουν και οι καταχριστών σαλλοί, τους ξέρετε τους σαλλούς, του καταχριστών σαλλούς. Είναι αυτοί οι οποίοι προτίμησαν να είναι ο περίγελος του κόσμου, παρά να γίνουν ο περίγελος του Θεού. Και είπαν στον εαυτό τους, ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλό έλεγε στον εαυτό του, «Σαλέ μου λέει Ανδρέα», έλεγε «Μου λέει Ανδρέα ευτού εσύ θα κάτσεις να είσαι το κλωτσοσκούφι του κόσμου αν θες να δεις το πρόσωπο του Θεού μεθαύλου και τον είχε ο κόσμος το περιγελούσε, περνούσαν στον δρόμο κλάω, κλού, του ρίχναν σφαλιάρε, του ρίχναν σκαμπίδια του ρίχναν κλωτσιές, μουνιές τίποτα δεν, ναι, δεν υπολόγιζε τίποτα ο Άγιος Αλέξιος εχθές ο Άγιος Αλέξιος είδες τι έκανε ο Άγιος Αλέξιος ε? επήγε λέει στο σπίτι του πατέρα του και τη μάνας του επήγε, εκεί επήγε χωρί να τον γνωρίζουν τον είχαν ξεχάσει νόμιζαν ότι είχε πεθάνει είχε αλλάξει η όψη του και αυτός επίγε εκεί και τι περνούσαν λέει καθημερινώς το υπηρετικό προσωπικό γιατί ήταν άρχοντες ο πατέρας του και μάνας του, η μάνα του επερνούσαν οι υπηρέτες που μπορούσε μια κουβέντα, πει, μια κουβέντα να πει και να τους μαστιγώσουν και να τους κόψουν τα κεφάλια την εποχή και περνούσαν λέει αυτοί και του πετάγαν τι πατσαβούρε. Πετάγαν πατσαβούρε. Και του, του πηγαίναν αντίθετο το φαγητό και του το πάνω του. Του κατεβάζαν φαγητό και του το πάνω του. Και ουδέποτε λέει είπε παραπονέθηκε στον πατέρα του στον πατέρα του που μπορούσε να αποκαλυφθεί. Και όμω έμεινε μέχρι τέλο έτσι υπομονετικό για να πάρει το μισθό του και είδατε είδε ο ταπεινός άνθρωπος από το ταπεινό άνθρωπο Αλέξιος λέει ο άνθρωπος του Θεού το που είδες ο Κύριος αυτή την επωνυμία που λέμε Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού το άνθρωπος του Θεού το είπε ο ίδιος ο Κύριος το στόμα του Θεού τον άκουσαν μέσα στη λειτουργία που λειτουργούσε ο πατριάρχης και τους διέκοψε την ώρα εκείνη της λειτουργίας και λέει Αλέξιο ο άνθρωπος του Θεού έχει Ποιο ποιος είναι ο Αλέξιος ποιος είναι ο κόσμος ποιος είναι ο Αλέξιος ο Αλέξιος ποιος είναι κανεί δεν τον ήξερε με το όνομά του και όταν ψάξανε φάλα τον κόσμο πήγανε στη βίλα εκεί του ευτυχιανού του πατέρα του και τον βρήκανε και κοιμημένο. Και βρήκα λέει ένα σημείωμα που είχε στο χέρι του, το διαβάσανε εκείνη την ώρα και εκεί εφάνηκε, αποκαλύφθηκε ποιος ήταν αυτός ο αλέξιο. Ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού. Δικαιοσύνη ρίσεται εκ θανάτου. Εκείνο τα μετρήσει. Αν θες να γλιτώσεις από τον αιώνιο θάνατο εκείνο που θα σε γλιτώσει είναι η δικαιοσύνη σου είναι τα καλά σου τα έργα είναι η αρετή σου είναι ο, ο, ο, ο αγώνας που έκανες αυτή τη ζωή Δικαιοσύνη αμώμου σορτοτομίωδους Τι σημαίνει αυτό για να επιταχύνω λίγο διότι πάλι με πήρε η μπάλα της αργοπορίας μου τι σημαίνει δικαιοσύνη ορθοδομίου ορθοτομίωδους εκείνος που θέλει να βαδίσει λέει σωστά στη ζωή του τι κάνει με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τον νόμο του Θεού δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά τελείως με το σταυρό στο χέρι αυτό σημαίνει Μα λέει ο κόσμος αυτό έλα μόρε να κάνουμε τώρα δείξε λίγο νεράκι στο κρασί σου καημένε να γίνεις λίγο ευνοϊκός να σε αντιμετωπίζουν και λίγο με. <κυρίζει> τι λέει ο νόμος του Κυρίου γιατί εγώ να λες εγώ από τον Κύριο θα κριθώ αδερφέ δεν θα, κοιτώ, δεν θα κρυθώ από αυτόν που σήμερα είναι, έχει μεγάλο αξίωμα και θα μου κάνει τα γλυκά μάτια και ενδεχομένω να μου δώσει και ένα αξίωμα. Δεν θα μικρύνει εκείνο την άλλη ζωή. <κυρίζει> θα μικρινει ο Κύριος. <κυρίζει> Δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομή οδούς. Θε να είσαι σωστός απέναντι στον Κύριο βάδισε πάνω στις ράγες που εχάραξε ο Κύριος μα δεν έχει μα δεν θα σαλέψεις από εκεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά αυτός είναι ο σκοπός σε αυτή τη ζωή ήδη δηλαδή τι είπε ο Κύριος είδατε δηλαδή είπε ο Κύριος από το λόγο μου δεν θα ξεφύγετε ούτε μία κεραία. Είδατε τι είπε στους μαθητές του. Βαπτίζονται σε πορευθέντες, και κλπ. Βαπτίζονται σε αυτούς, διδάσκονται σε αυτούς, τυρήν, τυρήν, τυρήν, τυρήν, πάντα. Όχι να μερικά που σε συμφέρουνε. Θα τα τηρήσει όλα. Τα ακούτε, κυρία μου, τα ακούτε, κυρία μου, Εγώ, το ξέρω. <networking> θα τα τηρήσει όλα. <έχει> Όχι ότι σε βολεύει. Πηρεί πάντα όσα είναι, τι λάμινε, μην, όσα σας διέταξα, θα τα τηρήσετε όλα. Και επομένως αγαπητοί μου αδελφοί, μη νομίζετε ότι εμείς οι χριστιανοί θα έχουμε πλεονέκτημα απέναντι στον Θεό. Εγώ θα το πω αντίθετα, θα έχουμε μειονέκτημα. Εμείς μειονεκτούμε έναντι των απίστων και ξέρετε πού μειονεκτούμε. Ότι ξέρουμε τον νόμο του Θεού και επειδή ξέρουμε όποιο ξέρει δαρρήσεται πολλάς και όποιο δεν ξέρει δαρρήσεται ο λίγας. Η δικαιοσύνη αμόμους ορθοδομίου δού. Ασέβεια δε <coughs> περιπίπτει αδικία. Ενώ αντίθετα λέει ο Ασεβής ξεκινάει δίθεν να πάει στον δρόμο του Θεού, αλλά στο δρόμο μια πέφτει από δόθε, μια πέφτει από κείθε. Περιπίπτει, περιπίπτει, περιπίπτει, περιπίπτει. Πάει από δόθε, πάει από κείθε. Έφυγε από το δρόμο του Θεού. Και που περιπίπτει Στην αδικία Στην παρανομία Στο άνομο Σε εκείνο που ο Θεός δεν θέλει Σε εκείνο που ο Θεός δεν ευλογεί Σε εκείνο που ο Θεός δεν ομοθετεί Καταλάβατε Καταλάβατε αδερφοί μου Καταλάβατε τι σημαίνει η υποχώρηση απέναντι στον νόμο του Θεού. Κατάλαβε, κατάλαβες τι σημαίνει να ενδώσεις στις προκλήσεις του κόσμου. Κατάλαβες τι σημαίνει να κάνεις τα στραβά μάτια. Κατάλαβες τι σημαίνει να πει δεν πειράζει. Αυτό τον νιτσεβό που έλεγαν κάποτε οι Ρώσοι δεν είναι τίποτα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Άστα σταματήστε εσείς οι παπάδες να λέτε και να λέτε. Όπως σας είπα πολλές φορές και συνάδελφοι που μου το λένε Πολύ το παράκανες λέει, το παράκανες Όχι αδελφέ Χίλιες φορές να με κουραστείτε, να με ακούτε Χίλιες φορές να με πετάξετε όξο Προκειμένου να αρχίσω να χαλάω το Λόγο του Θεού Και να αρχίσω να σας λέω πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τον νόμο του Κυρίου Το προτιμώ αυτό παλιότερα να μου πείτε πάψε, πάψε, πάψε, σταμάτα. Δεν σαν άλλο, χίλιες φορές. Παρά να υποχωρήσω και προκειμένου να γίνω αρεστός σας να βάλω νερό στο κρασί μου, προκειμένου να μαζέψω πελατεία. Ασέβεια δε, περιπίπτει αδικία. Τελειώνουμε εδώ, διότι σας είπα, επίγομαι λίγο απόψε, και στην επανάληψη την άλλη το άλλο Σάββατο θα πληρώσετε τα σπασμένα. Λοιπόν.